Είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Ποιος διαφωνεί με αυτά που λέει η κυρία και ποιος δεν παραδέχεται τον τρόπο που τα λέει η κυρία. Αυτός ο τρόπος νομίζω είναι ανώτερος και από το περιεχόμενο των λεγόμενων της κυρίας. Είναι από τις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές, πότε ήταν, πριν δύο χρόνια, που την είχε εντοπίσει μια κάμερα και με αυτό το ύφο. Ότι σαν να τις χρωστάμε όλοι Και τις χρωστάμε όλοι και στην Ιδιακή Και στο Πασόκ Είχε απευθυνθεί προς την κάμερα Ένα ηχητικό είναι αυτό Ένα δεύτερο ένα ακόμη παλιότερο ηχητικό Που περιγράφει το μεγάλο Πασόκ Δόξα το Πασόκ το Πασόκ Πασόκ πασό, πασό, πασό, πασό, πασό, και, πασό. πασό και Πάσης Ελλάδους Γεια σου Πασόκ μεγάλε Κάτω <Τι> με πίσω με τον ήλιο Σιγουρα ναι Κάτω τρελάνουμε Το φύλλο σιγουρα Ach, Pasok, ładna χρόνια Με το i z το dobry i z Metosurna, dobry dzień. Pasok, pasok, pasok, το pasok, pasok, pasok, To pasok, pasok, pasok, pasok, pasok, pasok, pasok, pasok, Δυνατό να υπηρετήσει ξανά το λαό και την πατρίδα Είναι το θαύμα Θαύμα γενικός. Ήταν ο Νίκο Ανδρουλάκης Ο οποίος χτες πρώτος βγήκε Και με το Χαριδούκα που βγήκε δεύτερος οριακά θα μπορούσε να είναι και ο Γερουλάνος Και τα πράγματα θα ήταν αλλιώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη Τώρα μάλλον φαίνονται πιο εύκολα για τον Νίκο Ανδρουλάκη Κανείς δεν ξέρει όταν στήνεται μια κάλπη Είναι και Δευτέρα, θα γίνουν και διεργασίε μέχρι την Κυριακή. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα παρακολουθήσουμε. Εδώ ο Νίκο μίλησε για το Ενωμένο Δυνατό Πασόκ. Πάντα έτσι το αποκαλούσανε. Και ε, ε, έχουμε δύο αντιπαλούς στο δεύτερο γύρο. Και οι δύο θέλουν να στραφούν κατά των πολιεθνικών, κατά του κεφαλαίου. Θέλουν να συγκρουστούν γιατί είναι σοσιαλιστές. Και όταν μα ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά, θα απαντάμε από τι τράπεζε, τι και τα ολιγοπόλια του. Που δημιουργούν υπερκέρδη, να τα φορολογήσουμε επιτέλου. Και ο ήλιο και αμολύνεται στα στενά. Χορεύει πάνω στον ταούλι και αρχινά. Να τα φορολογήσουμε επιτέλου. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά. Για τη μυρσίνε στη γωνιά, μια παλαγιά. Γεια σου Πασόκ μεγάλε Αμγίω Δούκας Πρόεδρος κάποια στιγμή Μάλλον θα γίνει και πρωθυπουργός Οπότε τελειώνουν οι μέρες των πολυεθνικών Είναι μία επιλογή για τους σοσιαλιστές Φίλους της εκπομπής Και γενικότερα της κοινωνίας Η άλλη επιλογή είναι ο Νίκος Σαδρουλάκης Που θα ξεκινήσει τις συγκρούσεις Καλός πρωθυπουργός Είναι αυτός που δεν κεβερνά με την παρέα του, όπως μάθαμε με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Και καλός πρωθυπουργός είναι αυτός που δεν έχει εξαρτήσεις και έχει πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον. Προσωπικά δεν έχω καμία εξάρτηση. Μπράβο! Και είμαι έτοιμο να συγκρουστώ με κάθε κατεστημένο, μικρό ή μεγάλο, κρατά την πατρίδα μου εγκλωβισμένη στο παρελθόν. Το κορδινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για να συγκρουστώ με κάθε κατεστημένο μικρό ή μεγάλο Γεια σου Πασόκ Μεγάλε Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι από την Κυριακή και μετά θα έχουμε να ανοιγέται όποιος και να βγει που θα συγκρουστεί με τις πολυεθνικές και το κατεστημένο Τρέμε κατεστημένο, τρέμετε πολυεθνικές Βέβαια, οι πολυεθνικές έχουν υποστεί τεράστια βλάβη, γιατί ένα άλλο που δεν είναι σοσιαλιστής είναι κεντρό πολιτικό, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει συγκρουστεί και αυτό μαζί του. Μα το είχε πει πριν πάρα πολύ καιρό για την ακρίβεια με φοβερά αποτελέσματα. Τα βλέπει ο καθένα και έτσι, με αυτή τη γέφυρα. Αφήνουμε το Πασόκ στην ησυχία του. Προ το παρόν θα επανέλθουμε. Πια ησυχία του. Στην ανησυχία του θα επανέλθουμε και πάμε στην Νέα Δημοκρατία, γιατί προχτέ την Παρασκευή γιόρτασε τα. Πέντε κοστά γενέθλια. Σκέφτομαι λοιπόν πως αυτή η παράταξη μας έδωσε πολλά και ότι η μέρα της γιορτής της είναι η πιο κατάλληλη για να ανταποδώσουμε αυτή την προσφορά προσθέτοντα και η δικιά μας γενιά τη δική της πνοή στην πορεία της. Αλλά και γιατί όχι, απαντώντας στο δικό της ρεκόρ, στο ρεκόρ της παράταξή μα με ένα δικό μας. Όπως εκείνη μας χάρισε κατακτήσεις και χαρές επί 5 δεκαετίες Έτσι να τις χαρίσουμε και εμείς Τρεις συνεχόμενες κυβερνητικές θητείες Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φιγάρι Κατάλαβες, το ξέρει αυτό Ωρα και να αυγό Σε περιμένω να φύσεις και πάλι Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα Λεύτερη, σοσιαλιστική Να αφήσαν άνοιξη να λιώξεις τα χιόνια Ελάτε μαζί μα και όλοι αδερφωμένοι να πάνε. Τα χιόνια, να τα Έτσι να τις χαρίσουμε και εμείς Τρεις συνεχόμενες κυβερνητικές θητίες Ο Ιησούς Χριστός Νικάη Είπε να μου Πάμε στα χιόνια Όλοι μαζί Και για να μην αποκολληθούμε Από το θέμα Πασόγ Βάλαμε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας Επειδή είμαστε σε Κυριάκο Μητσοτάκη Και σε Γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας Μαζί με το κλασικό τραγούδι Που μπορεί να θεωρηθεί Και ήμνος του Πασόκ που μιλούσε για τη λαϊκή κυριαρχία, την εθνική απελευθέρωση, την κοινωνική μάλλον απελευθέρωση και την εθνική ανεξαρτησία, ο ήλιος ο πράσινος έτσι κι αλλιώς ή το ένας κυβερνάει ή το άλλος κυβερνάει, κάνουν ακριβώς τα ίδια. Απεδείχθη αυτό και τη στιγμή που κυβέρνησαν ταυτόχρονα και οι δύο έκαναν ακριβώ τα ίδια, και όταν είναι χωριστά και όταν είναι μαζί. Οπότε ο ύμνο, οι ύμνοι αυτοί σε μία μορφή του ενώνουν. Ακούσαμε την κυρία Κομιτσοτάκη, θέλει να κάνει δώρο στη Νέα Δημοκρατία. Μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Πρέπει ο ελληνικό λαό να το εγκρίνει αυτό. Έτσι, όπω τον κόβο, μπορεί και να το κάνει, γιατί ο ελληνικό λαό έχει κάνει κι άλλα και συνεχώ κάνει και μα εκπλήσει. Ποιον όμω θα. Ποιον όμως θα Και σε ποιον νόμο θα σταθεί και ποιον όμω θα ψηφίσει ο ελληνικό λαό, μα περιγράφει τώρα ο Κυριακό Μητσοτάκη. Τα αποσπάσματα είναι από τη χθεσινή γιορτή, προχθεσινή γιορτή. Αυτή η παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι, πιστεύω, η καλύτερη απάντηση στου λίγου που θέλουν μια περιχαρακωμένη παράταξη. Μια παράταξη κλειστή, μια παράταξη συμπλεγματική και τελικά η τοπαθή. Το βλέμμα μας δεν κοιτά ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Κοιτάει μόνο μπροστά. Και αν μα ταφούν, ποιο από τη μα την πορεία. Και πάλι, ο λαό των Ελλήνων πήρε από το βορρά στο το πιο νότια κρογιάλι. Δεν θα ποτέ σκλάβο το κρατού. Και στη ψυχή μα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Και στη ψυχή μα υπάρχει εθνική ανεξαρτησία. Γιατί καμιά αγαπημένη μέσα τη Το βλέμμα μα κοιτά ούτε αριστερά. Ούτε δεξιά κοιτάει μόνο μπροστά. Γιατί μιλάς μιλάει γραμματέα. μέρα και κοιτάζω δραματέα. Το μάτι μου είναι έτσι. Είναι λίγο όρσα! Είναι όρσα το μάτι και δεν μπορεί να δει δεξιά και αριστερά και κοιτάει μόνο μπροστά. Πολύ πρωτότυπο κι αυτό. Ε, ο τελευταίος που χρησιμοποίησε τη λέξη μπροστά ήταν ο Φαραντόρι, ο υποψήφιος Ευρωβουλευτή, υποψήφιος πρόεδρος του για τον ΣΥΡΙΖΑ, ε, ο οποίο έκανε ένα βιντεάκι και χρησιμοποιείσε 20 φορέ στη λέξη μπροστά. Εφιέστατο και πρωτότυπο. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή το απόγευμα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλη στο όλο το κέντρο έχει εκκλείσει, γινόταν χαμός τους χιλιάδες εκεί πιστούς οπαδούς που πήγανε σε γιορτή στα γενέθλια ε, χρησιμοποίησε συνέχεια τη λέξη χρησιμοποιούσε συνέχεια τη λέξη μπροστά εφιέσκη, αυτό και πολύ πρωτότυπο. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης μας είπε αφού προσδιορίσε. Το, την τρίτη θητεία που ζητάει να την κάνουμε δώρο στη Νέα Δημοκρατία αφού μας είπε από πού έρχεται και ότι το βλέμμα είναι λίγο όρτσα και πάει και έρχεται μετά μας είπε από πού έρχονται Βλέπω γύρω μου πολλούς βετεράνου αγωνιστές Βλέπω όριμα στελέχη αλλά βλέπω και νέους συμμαχητές και συνειδητοποιώ ότι πράγματι αυτό το κόμμα έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά Έχουμε και... πολύ ώρα ακόμα να πάρει yeah. 2-3 ακόμα Είναι προορισμένο να είναι ένα με την πατρίδα Έχοντας ιερή αποστολή Να οδηγεί την κοινωνία μόνο μπροστά Σε περιμένω Λαϊκή κυριαρχία Να δεις και πάλι Εθνική ανεξαρτησία Μαζί να γράψουμε λαπρή ιστορία Ζήτω μια κοινωνία Σοσιαλιστική Ζήτω εφρησκεία Ζήτω Μπροστά Κρατία. νομίζω είναι πια νέα μπροστακρατία, γιατί χρησιμοποιείται πολύ το μπροστά και δεν το χρησιμοποιεί μόνο ο ίδιος, το χρησιμοποιούν όλοι, οπότε έχουμε 50 χρόνια νέας μπροστακρατίας και 50 χρόνια την δημοκρατία την ελληνική, μπορούμε να την πούμε, μπροστακρατία. Επειδή όλοι αναφέρονται σε αυτή τη λέξη. Το βλέμμα μας δεν κοιτά ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, κοιτάει μόνο μπροστά. Όλοι μαζί! Θα οδηγήσουμε την Ελλάδα μπροστά. Είναι ο πιο σαφή τρόπο να δείξουμε ότι με αραγέ μέτωπο εμεί προχωράμε μπροστά. Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθε που τόσο μα πλήγωσε. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Ευτυχώ σε αυτή τη χώρα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ξανά λοιπόν μπροστά. Η δέσμευσή μου σε όλου του Έλληνε είναι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ κανεί δεν θα μείνει πίσω. Είμαστε εδώ να πάμε όλοι μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται σήμερα να προχωρήσει μπροστά. Το όνομα λοιπόν είναι Νέα Με την αριστερά της ευθύνης Προχωράμε μπροστά Πρέπει να έχουμε την καινοτομία Πρέπει να πάμε μπροστά Σε αυτή την κρίσιμη ώρα Η επιλογή είναι μία Μπροστά Είναι δραματική αλλαγή προ το καλύτερο τη ζωή του ελληνικού λαού. Δεν πήγαμε πίσω, κύριε Παχυλάκη, πήγαμε μπροστά. Α, έχουμε πάει ήδη μπροστά από τον Μπαμπά Μητσοτάκη και μετά ήρθαν και όλοι οι υπόλοιποι και πάλι μπροστά πηγαίνουμε. Του ψηφίζουμε για να πηγαίνουμε μπροστά, αλλά τελικά όπω ξέρετε, πολύ μπροστά δεν έχουμε πάει. Ε, παραμένουμε εκεί που είμαστε, αλλά όλοι έχουν πολύ καλέ προθέσει. Μα ανακοινώνουν πού θα πάμε και εμεί μόλι ακούσουμε την κομβική λέξη αμέσω να. Ε, συνενέσουμε στο να προχωρήσουμε μπροστά ανεξαρτήτως του τι έχει μπροστά κανείς δεν μας έχει πει ούτε εμείς έχουμε αντιληφθεί δεν είναι μια ειδική κατηγορία οι πασόκοι δεν είναι μια φιλή οι άνθρωποι συμπαθέστατοι κατά τα άλλα έχουν δώσει και στη χώρα έχουν και μια ιστορία δεν είναι μια ειδική κατηγορία ε, το ερώτημα έχει τεθεί και στο παρελθόν και είχε απαντηθεί με κάποιο τρόπο ζουν ανάμεσά μας Περπατάνε δίπλα μας, μιλάνε την ίδια γλώσσα με εμάς. Και ένα λόγο που βρίσκομαι εδώ είναι να πιπωθούν κάποιες αλήθειες. Ζούν ανάμεσά μας. 8 κιλάδο γέφυρες, 63 χιλιόμετρα παλάπλευλο οδικό δίκτυο. Ζούν ανάμεσά μας. Με βαφτίσανε στο Αρκαλοχώρι, στο Ηράκλειο και γίνοντας από την Κόλιμβήθρα, σχηματίστηκε ένα ήλιος του Πασόκ. Αλλά είναι διαφορετική. Και έχουν περισσότερη δύναμη Ο σοσιαλισμός, σύντροφοι και Είναι η συνεχής αλλαγή Αυτός είναι ο σοσιαλισμός Ζούν ανάμεσά μας Είμαστε σοσιαλιστές Ζούν ανάμεσά μας Πώς ο καθένας... κύριε Ακούστε, εγώ είμαι ένας πολυπώσεις. περήφανος σοσιαλδημοκράτης Ποιοι είναι Οι πασοκάνθρωποι, οι πασοκάνθρωποι δεν είναι πλάσματα του κόσμου τούτου δεν είναι πλάσματα του κόσμου του, λες και το κάνουν επί τούτου. Οι πασοκάνθρωποι από επιθεώρηση της δεκαετίας του 80 εδώ το, ο Μίμης Χρυσό, μάλιστα, νομίζω και η, είναι η μουσική από την ελεύθερη σκηνή που τα έβλεπε όλα τότε από τότε είχαν εντοπίσει τους πασοκάνθρωπους Εμείς βάλαμε εδώ τους κυριότερους εκφραστές, το Σιμίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Νικοανδρούλακη Πολλούς θα μπορούσαν να βάλουμε, αλλά είπαμε να μείνουμε σε αυτούς τους τρεις κόμβικου Να πάμε στην απέναντι πλευρά. Η Σοφία Βούλτεψη ε, μιλάει για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και χωρίς να το αντιλαμβάνεται ε, δίνει ένα στίγμα της θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμένα με στενοχώρησε από την αρχή, το γεγονός ότι δεν βρήκα καλό. Εδώ έχει γίνει ο μεγάλος χαμός. Απέπρινα εισβολή στον Εύρο, κορονοϊός, Πλημμύρε. Έχουν γίνει όλες οι καταστροφές επί Μητσοτάκη. Και, απαντώ εγώ. Ε, ωραία, δεν υπάρχει ένα καλό να πούμε. γίνει όλες οι καταστροφές επί Μητσοτάκη Ε και, απαντώ εγώ Το λέει η Ζοφία Βούλτεψη Όλες οι καταστροφές έχουν γίνει επί μητσοτάκι. Η μουσική αυτή η χαρούμενη που την ακούσαμε και λίγο πριν είναι του Μίμι Πλέσσα από ένα από τα musical τα κινηματογραφικά το έχει ονομάσει Ρώσικο Νουμεράκι. Το βάλαμε εμείς εδώ το σπάσαμε σε λίγο προφανώς έχει παραπομπές αλλού, θυμίζει κι άλλα ε, το είχε εντάξει σε μια από τις τ τα Περίφημα musical του Δαλιανίδη. Η Σοφία Βούλτεμ, λοιπόν, εδώ μα πληροφόρησε ότι όλε οι καταστροφέ έχουν γίνει από επί, επί, όχι από, επί Μιτσοτάκι. Πολλοί θεωρούμε ότι από Μιτσοτάκι, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Και έγινε, τα γενέθλια προχθέ γίνανε στη Ριγίλη, το παλιό κτίριο. Τώρα τα κεντρικά γραφεία είναι στο Μοσχάτο, παλιά ήταν στη Συγκρού. Ε, η Ριγίλη είναι το ιστορικό κτίριο. Όλο αυτό. Εκεί δεν πήγε ο, κα, ο Καραμαλής, ο εθνά, όχι ο Εθνάρχης, ο ανηφιός του Εθνάρχη το εθνικό κεφάλαιο, ούτε πήγε ο Σαμάρα επίσης εθνικό κεφάλαιο, δεν πήγαν προχθές τα γενέθλια. Αυτός τύχησε πολύ στην Σοφία Βούλτεψη, η οποία αναφέρθηκε στη συνέντευξή της στην απουσία των δύο ηγετών και τις ήρθαν οι θύμισες από το κτίριο. Εμένα και σε με στενοχώρησε πάρα πολύ η απουσία των δύο αρχηγών και πρώην πρωθυπουργών μας γιατί Πιο πολύ πια σε στενοχώρησε Σαμαρά Το ίδιο με στενοχώρησαν Υιόν θα μπορεί. σας πω το, το, το ίδιο είναι. με στενοχώρησαν θα σας πω γιατί ναι. Γιατί εμείς έχουμε μία σύνδεση με αυτό το κτίριο Από τον πρώτο ως τον τελευταίο <laughs> Θυμάμαι που ανεβαίναμε τη σκαλίτσα την ξύλινη για να πάμε στο γραφείο του πατέρα μου Στο γραφείο τύπου και όλη σκάλα Άτε ξεκουπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι και θυμάμαι όποτε περνάω το ΦΙΑΤ 127 το ΦΙΑΤΑΚΙ του πατέρα μου Μεν. ακριβώς μπροστά στην πόρτα της Νέας Δημοκρατίας άρα Μεν. έχουμε μια σύνδεση Και τα αργία ψυχολογικό δέσμο. ήταν αυτό <Ρεβαια> Η ερώτηση ήταν προ τη Βούλτεψη πώ τη φάνηκε που δύο πρώην Πρωθυπουργοί δεν ήρθαν στα γενέθλια τη Νέα Δημοκρατία τα 50 χρόνια, στον κύριο Αριθμό. Και αυτή απάντησε ότι ναι, δεν ήρθανε, αλλά έχει θύμησε. Και θυμήθηκε τη σκάλα που ανέβαινε πάνω και τρίζε και το φιατάκι του μπαμπά της που ήταν παρκαρισμένο απ'έξω Καλή απάντηση. Λογική. Ε, ήταν to the point, όπω λέμε, και πληροφορηθήκαμε ποια είναι η άποψη τη Σοφία Βούλτεψη για την απουσία των δύο πρωθυπουργών, πως έκλεισε πώς κλείσανε τα γενέθλια προχτέ, η συγκέντρωση που έγινε έξω από τη Ριγίλης Και κόβεται εκεί. Είναι, βάλαν αφού χαιρέτησε ο Κυριακό Μητσοτάκη, ρίξανε τον ύμνο τη Νέα Δημοκρατία σε ορχιστρικό, όπω το ακούσαμε. Το απόσπασμα ήταν όπω μεταδόθηκε στην συγκέντρωση προχθέ και ξεκινάει ένα άλλο τραγούδι άσμα ανατριχιαστικό, βαρύ, ωραίο, από τι παλιέ δεκαετίε τη καλέ με του Ρέιτζερ εκεί που οι δεξιοί βγαίνουν στου δρόμου, σκοτώνανε, χτυπούσαν, κάναν διάφορα. Και κόβεται η σύνδεση τη ΕΡΤ. Το είναι δάκτυλο οπότε για αυτό είμαστε εμείς εδώ για να βάλουμε από την αρχή ραδιοφωνικά το ρόχι από τη συγκέντρωση το συγκλονιστικό αυτό τραγούδι Φοβισμένα πουλιά ντρομαγμένα παιδιά καρτερούνε ξανά τηλευτεριά Αντριεμένα κορμιά, γριεμένα θεριά Θα γινούν μες στη γαλάζια οι γενιά. Έτσι ξεκινάει αυτό το τραγούδι ε, με τη γαλάζια τη γενιά, με τα κορμιά πέφτουνε και ο ρυθμός είναι έτσι βαρύς, τη βαρός, το βάλανε και προχθές στα γενέθλια Και θα συνεχίσουμε με αυτό το τραγούδι το οποίο περιγράφει τα ιδανικά και τις αξίες της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας και τις δεξιάς παρατάξεως από το 1975 και μετά γιατί δεν συνεχίζει έτσι το τραγούδι, γίνεται μια μεταστροφή. Θα έρθει ο καιρός, και πάλι το γαλάζιο θα κυματίζει στον ουρανό Nasłoń trąbą, tak i teraz, to galasło. Amanam, amanam, amanam, amanam. Na tym jestem urano, i Γίνεται musical. Ξεκινάει στη βαρό, βαρύ, με τον ερμηνευτή παλιά ηχογράφηση, έχει την πατίνα του χρόνου που λέμε, με τον ερμηνευτή να συνομιλεί με τις ιστορικές παρακαταθήκε, τι παρατάξης και γίνεται ένα τσιφτετέλη μετά. Πιάνονται όλοι στο χώρο, έτσι του αξίζει και έτσι πρέπει. Μιλάμε για τη δεξιά παράταξη και την αισθητική της η οποία καθρεφτίζεται και σε αυτά τα άσματα. Ποιο ήταν τώρα το τέλος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στα γενέθλια. Χρόνια μας πολλά νεοδημοκράτισες και νεοδημοκράτε της Αθήνας Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας παράταξη <ΟΟΟΟΟΟΟ> Σήμερα, σήμερα είμαστε όλοι το ίδιο χαρούμενοι Σήμερα είμαστε όλοι το ίδιο συγκινημένοι <ΟΟΟ> Σήμερα είμαστε όλοι το ίδιο περήφανοι Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια της νέας δημοκρατίας μας Θα μας τα κακή για βοήθατε Θεέ μου να μην κάνω κανένα καλό Θα έρθει ο καιρός Και πάλι το γαλάζιο Θα κοιματίζει πρώτο μες στον ουρανό Αμάν αμάν αμάν να αμάν Θα έρθει ο καιρός να ξαναλάψει τα Στο day, day, day, day, day. Ξεκινάμε πάλι από την Υγιήνη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία, χρόνια πολλά στη Δημοκρατία. Κάτιο καιρό θα που ατυγεί, τη γελιά, στο Όλοι μαζί. Το καιρό στα ξαναλάψη, το αστρο, που ατυγεί, τη γελιά, που το έκοψε, εμείς το ακούσαμε όλο μας αρέσουν εμάς αυτά τα άσματα και στις δύο εκδοχές προφανώς έχουν ενώσει δύο τραγούδια εδώ ένα σοβαρό, κάποιο ξεκίνησε εκεί συνθέτης να γράψει μια μπαλάντα ένα επικό για κάποιον που έχει φύγει που δεν ήρθε ποτέ, δεν ξέρουμε θα μείνουμε με την απορία και μετά είχε ένα τσιφτετέλη έτοιμο τα κόλλησε αυτά τα δύο για να δώσει ρυθμό 2, 11, 10, 80, 8, 80 χορεύει Στη και για την νέα δημοκρατία για τα 50 χρόνια και σα περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Ρέντιο το μέλη του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ, μπροστά. Ο Δημήτρη Κίρκων, μπροστά. Ο Δημήτρη Κίρκο, μπροστά μου και αυτό, το μου έχει μόνο και οι υπόλοιποι. ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού. Και αμέσω μετά συνεχίζουμε. Έλα, ρε, κουνού, Έλα Τι ζούμε ρε μαλά να πούμε. Αυτό είναι το θέμα να μην ζούμε Σου δείχνει λες τι είναι αυτά που ζούμε Δεν θέλω να ζω τελειώνουμε Τι Σαββατοκυριακοφωτιά έχουμε μπροστά μας Πέρασε τώρα πέρασε Έχουμε δεύτερη Κυριακή Πασόκ ε, δεύτερη Κυριακή. Δεν θέλω να ακούω τέτοια Αν έχεις πιο οι καλύτεροι Τι περάσανε το... Όλο Ο πατέρας μου κομμουνιστής, γεννημένη σε ένα ορυχείο που έχω φτιάξει τη ζωή μου με τα χέρια μου και με το μυαλό μου Εντάξει δεν πειράζει, δεν πειράζει Είναι και οι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά και της Νέας Δημοκρατίας αργότερα Όχι, η Νέας Δημοκρατίας Θα πρέπει να περιμένει λίγο Σήμερα έχουμε πάρει. Happy birthday to you. Χρόνια μα πολλά! Ναι, ρε παιδί μου, τώρα έχουμε πάρτι, έγινε το πάρτι. Σε λίγα χρόνια όμω, σας ετοιμάσετε! Κανονικά, εσύ έπρεπε να έχει σήμερα αυτό το τρίμερο. Αν είχε χιούμορ, έπρεπε να τη δει τη τσολιά και να πα και στα τρία. Σήμερα στο Ναι, για να αποχαιρετήσω, ξέρω εγώ, τα πόδια μου ή τα χέρια μου. Εντάξει, δεν γαμιέται, πολλά χρόνια ζήσαμε παρέα. Έλα ρε παιδί μου, μη πειράξει, μη πειράξει. Επειδή από του Rangers έρχονται αυτοί, ούγκαν είναι, και ούλα δεν ακούσει σκραβιέ τη φιλή. Και Καλά, είσαι έναν δίκιο, αλλά θα σκουλάψω τα αρχήνια για μαλάκα. μου, οι είναι δικοί του. <στα> α, ναι, οι είναι αυτονομικοί. Τι ψηφίζουν οι μπάτσε, κουκουέ. <στα> Καλά, εντάξει, είπαμε. Να πούμε <στα> καμιά είπαμε, να πούμε. <στα> ναι, Και ναι. αν ψηφίζουν <στα> κουκουέ κάποιοι μπάτσε, πώ είναι. Ε, ε πέντε, <στα> ξέρω. Πέντε. Ε, αυτό, πάρτα. Α, θα μπορούσαμε να το βάλουμε διαγωνισμό, να βρούμε Γιατί έχει να έρχεται σε όλα Γεια σα, Βέβαια, πώ το λε, Λαράκο μου. Γεια να πω να προσθέσω αυτά που λέει ο Θήμιο σχετικά με τον Άρη. Στην πολιτική, το μεγάλο σου πλεονέκτημα είναι όταν καταφέρνει να γίνεσαι πρωτοβουλευτό με, με το μικρό σου όνομα. Με το μικρό. Ο Ανδρέα Παπαδρέα ήταν ο Ανδρέα. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν Ντόρα. Το ακούω, το ακούω. Και το ευτύχημα και για μένα ήμουν ο Άρη. Απ' το ένα και μοναδικό Άρη είναι μια τρίγα από τα καλαμπαλίδια του. Αυτό, αγγλική. Ναι, ισχύει. Ελλάδα μου! Κι άκουσα προχθέ το δέμιο Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών Δεξιών και Ακροδεξιών σε σχέση με το κατοικητικό. Επειδή εγώ είμαι γριά, το έχω ξαναπεί με ξύνα χρονογλία. Λοιπόν, έχω προλάβει το κατοικητικό τότε ξέρει στο δημοτικό. Αν υποχρεωτικά είστε παρτία κιόλα, μετά την προσευχή και το ζει το στρατό, ζει το έρτο. Πηγαίναμε και, και Σάββατο σχολείο, έτσι για τα προλάβαμε γι' αυτά εμεί. Κυριακή είχε αναγκαστικά κατοικητικό. Δεν πήγαινε, πονάδανε τον γονιό στο σχολείο. για να σε τώρα, έτσι με βγείτε. Ακόμα και τώρα, βλέπει τα παιδιά ότι στην επαρχία πηγαίνουν και ένα κατηχητικό σχολείο. Υπάρχει αυτό της... σχολείο. και μια εκκλησία την Ναι, πάνε. Κατηχητικό για να στρώσουμε. Έλα, έχει καθίσει κάθε αξία τώρα. Ναι, δεν καμιόμαστε να μάθουν καμιά τέτοια. Δεν καμιόμαστε. Είμαστε και το κατηχητικό, διαφορετικά τα αγοράκια με τα σε κλίματα Α, δεν είναι Έβγαινε και ένα βιβλίο, η ζωή κάπως έτσι λεωγόταν, έβγε και μια τροπέτα απ' έξω αυτές που πρατάνε οι άγγελοι, θα τα, τα μακριά, ε, πήγαινε το χάιδεμα στο κατηγητικό. ΓΑΜΙΣΕΤΑ! Λοιπόν, αυτοί είναι κανοί, θα μας γυρίσουν, μας έχουν γυρίσει δηλαδή, γιατί αυτή είναι η αξία μας, ελαός, γύρω στα 70 χρόνια πίσω. Αλλά πού θα πάει, το έχω ξαναπεί, θα γυρίσει ο τροχός, θα γαμίξει και ο χριστιανός. Έλα, αποστολή. Έλα. Να σου πω, είδε τι είπε αυτό το ΣΥΧΑΜΑ που παριστάνει τον Υπουργό Υγεία για έναν Αμερικάνο που θέλει να μετακομίσει στην Ελλάδα γιατί εδώ έχει καλύτερο σύστημα υγεία. Ναι, ναι. Ωραία. Πε αυτό το ΣΥΧΑΜΑ ότι το σύστημα υγεία υπήρχε και το καταστρέφει. Έτσι. Και το περίεργο είναι ότι λέει αυτά που λέει, αλλά θέλει να κάνει το σύστημά μα σαν του Αμερικάνου που πεθαίνει έξω το νοσοκομείο και άμα δεν βγάλει την πιστοτική κάρτα, δεν μπαίνει μέσα. Αν αυτά τα δώσει όλα σε όλου δωρεάν, τότε θα τα καταργεί ασφαλιστικέ φορέ. Δεν υπάρχει λόγο να υπάρχουν. Ε. Αυτό θέλει να na cánh. Ke maslei ta Θα γυρούμε στη γαλακια. Η γενιά. Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Αυτή η παράταξη μα έδωσε πολλά. Έτσι να τις χαρίσουμε και εμεί τρει συνεχόμενες κυβερνητικέ αιτίε. Ο Εσούχα ήπα σα μου σκόφια. Όλα μαζί στο μίξερ Και τα καλά που έχει δώσει τη χώρα Το Πασόκ Και τα καλά που έχει δώσει τη χώρα Η παράταξη κεντροδεξιά Και το άσμα αυτό όχι Θα το ακούσουμε το κιτσαριό Γιατί έκαναν εκδήλωση Για τα 50 χρόνια της Δημοκρατία προχθές Δηλαδή 2024 Και κλείσανε με αυτά τα τραγούδια με την κλασική δεξιά, με την αισθητική της δεξιάς ενώ Λανσάρτ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως προοδευτικός, μοντέρνος, σύγχρονος, πολιτικός, Ευρωπα, Ευρωπαίος πάνω απ' όλα αλλά όμως ε, το αμπαλάρισμα ήταν αισθητική πρόχουντα κανονικής μασίφ δεξιάς με τον ύμνο τον περίφημο που είναι σε βεντίλα, και τούτο το τραγούδι που επίσης κάπου εκεί παραπέμπει Μα αυτά διάλεξαν να κλείσουν προχθέ, οπότε εμεί οφείλουμε να τα μεταδώσουμε εδώ, να τα αναμεταδώσουμε, θα τα ξανακούσουμε για σήμερα. Μην αγχώνεστε, τελειώσαμε με αυτά. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Το Σάββατο έγινε έκανε το ΚΚΜ συγκεντρώσει σε διάφορε πόλει τη χώρα για τον, τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή για τον ένα χρόνο, σήμερα συμπληρώνεται αυτό ο χρόνο, που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο στην Γάζα. Είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ η εισβολή των μελών της Χαμάς με την απαγωγή και τη δολοφονία κατοίκων σε πόλεις του Ισραήλ και βεβαίως δημιουργείται μια απορία για αυτό το γεγονός του σκεφτόμουν και τι προηγούμενες μέρες που μάθαμε αυτή την είδηση με του βομβητές που είχε βάλει το Ισραήλ συγκλονιστικό όλο αυτό που έγινε σε χιλιάδες βομβητές ενεργοποίησης από μακριά και είχαμε κρίξεις στις τσέπες, στα πρόσωπα, σκοτώθηκαν πολύ μέλη της σχέσης αυτή τη φορά πάνω στο Λίβανο και είχα την απορία πώς το Ισραήλ που είναι τόσο μπροστά σε όλα αυτά δεν κατάλαβε αυτό που θα έκανε η Χαμάς πέρυσι γιατί η επιχείρηση το να μπουν από το τείχος και να πάνε μέσα στα χωριά τα παραμεθόρια του Ισραήλ και να απαγάγουν να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν, να τα κάνουν όλα αυτά προφανώς έχει προετοιμαστεί μέρες δεν του ήρθε εκείνο το μισάωρο με τις μοτοσυκλέτε όπως καθόμαστε εδώ τα μέλη της είχα πάμε να μπουκάρουμε στο Ισραήλ το κανόνιζαν πολύ καιρό πριν και επειδή είναι τόσο μπροστά το Ισραήλ δεν κατάφερε να μάθει αυτή την πληροφορία Εκ των υστέρων μπορεί κανείς να καταλάβει τι ευκαιρία έπιασε το Ισραήλ και πώς χρησιμοποίησε αυτό το γεγονός για να προωθήσει την στρατηγική του, τα συμφέροντά του και να δημιουργήσει χιλιάδες, δεκάδες, χιλιάδες νεκρούς και καμένη γη στην κυριολεξία. Στις εκδηλώσεις λοιπόν του Κούκοέ προχθές μίλησε στο Σύνταγμα, στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας, Μίλησε ένας φαντάρος, Έλληνας φαντάρος, φόρουσε τα στρατιωτικά και απεύθυνε ένα λόγο και κατά τη γνώμη κάθε λόγο, κάθε φαντάρος, αυτοί που υπηρετούν τώρα και οι άλλοι, να μιλάνε για τέτοια θέματα διότι αν γίνει κάτι και έτσι όπως φορτώνει ε, παράξενα και πολύ γρήγορα το κλίμα αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα γίνουν εκεί μας. Ε, καλά έκανε και μίλησε ο Φαντάρο. Ταράχθηκαν τα δεξιά τρόλ, έβλεπα και ανακοινώσει εκεί κομμάτων. Ότι πόσο ο Φαντάρο ο Έλληνα μιλάει παρά την αντίθετη στάση τη ελληνική κυβέρνηση. Θα ακούσουμε τι είπε ο Φαντάρο. Αν βγάλετε από το μυαλό ότι είναι κουκουέ, ότι ήταν σε συγκέντρωση κουκουέ, αν αυτά που λέει, που θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπωσμα, είναι λάθο. Στεκόμαστε στο πλευρά των λαών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μα. Το κράτο τρομοκράτη του Ισραήλ με τι πλάτε και τη στήριξη των ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ, τη ΕΕ και τη ελληνική κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει. Δολοφονούν ολόκληρου λαού με σκοπό να βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο τη περιοχή και να ελέγξουν του δρόμου μεταφορά ενέργεια και εμπορευμάτων σε αντιπαράθεση με την Κίνα και τη Ρωσία. Έχουν χρεοκοπήσει όλα τα προσχήματα των υπεραλιστών περί αυτοάμυνα του Ισραήλ. Η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη και εμπλέκει χώρα μα και τι ένοικε δυνάμει στον πόλεμο με οδυνηρέ συνέπειε. Κανένας δεν έχει εξοδοτήσει στην κυβέρνηση να συμμετέχει στον εμπεραλιστικό πόλεμο, υποστηρίζοντας τους των λαών και τους κατακτητές των μαλετινιακών εναφών. Οι φαντάροι είμαστε παιδιά μέσα από τα του λαού. Ξέρουμε καλά ότι οι λαοί τη δύναμη να εμπόδιο στους πολεμοκάμπλους να μην γίνουν κανόνια να το δίκαιο τους ζώτες, <Συλίδε> <Συλίδε> Να αποπλακεί χώρα από του υπερισμού πολέμου. Να γυρίσουν πίσω όλη ένταία στρατηωτική. Κανένα συπτώσει όρο να κλείσει οι αμερικαντοικέ βάσει και υποδομέ. Η φαντάρη εκφράζουμε την ελληνική μαού τη Παλαιστική και του Λιβάνου, και σε όλους τους λαούς που τους μαθούν για τα κέρδη. Η ψυχή και η καρδιά μας είναι μαζί του. Έτσι πρέπει να είναι ο κάθε φαντάρος και ο κάθε εξωματικό είναι ενεργειακό, κυρίω στην ενέργεια. Πρέπει να έχει άποψη για αυτά που γίνονται. Τα παιχνίδια που παίζονται στην ευρύτερη περιοχή γιατί μα αφορούν άμεσα, δεν είναι μακριά. Αναπάσα στιγμή, περιμένοντα και την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν, μετά από αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, ε, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Έρχεται όλο και πιο κοντά. Και τα λόγια που είπε εδώ ο Φαντάρο και καλά έκανε και βγήκε με τη στολή και την τίμησε τη στολή, γιατί έτσι τιμάται η στολή, γιατί θέλουμε Φαντάρους με μυαλό, με γνώμη και να ξέρουν τι ακριβώ παίζεται και να διεκδικούν τη ζωή, την αξιοπρέπεια στη ζωή, τη συνέχιση της ζωής, την ειρήνη, ώστε να μην γίνουν οι ίδιοι κιμάς και, και κρέα, όπως είπε και τα κανόνια των άλλων, γιατί, στις μηχανές των άλλων, γιατί είναι οι πρώτοι που θα πάνε να πολεμήσουν. Και διάβαζα τα στοιχεία με αφορμή και τη σημερινή επέτειο. Ε, είπαμε πριν ένα χρόνο ξεκίνησε αυτή η φάση του πολέμου, γιατί έχει ξεκινήσει από το 1948. Μέχρι πέρυσι, τα προηγούμενα 15 χρόνια, είχαν δολοφονηθεί από το Ισραήλ 6.407 άτομα. Από πέρυσι, μέχρι σήμερα, σε ένα χρόνο, έχουν δολοφονηθεί 41.495 Παλαιστίνοι. Από αυτούς, 11.335 παιδιά. Μέσα σε ένα χρόνο, η αυτοάμυνα του Ισραήλ, όπως λανσάρετε, πια δεν το λένε, αλλά το λέγανε μέχρι λίγο καιρό, έχει δολοφονήσει 11435 Παιδιά έχουν δημιουργηθεί 625.000 μαθητές χωρίς πρόσβαση στο σχολείο. Αυτό είναι το, αυτό είναι το αποτέλεσμα. 85% των σχολικών κτηρίων έχουν υποστεί ζημιέ, Πάνω από το 50% των κτιρίων στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιέ. 1,34 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη από στέγη έκτακτης ανάγκης και βασική, βασικά οικιακά είδη. Υπάρχουν 17.000 παιδιά συνόδευτα. 19 από τα 36 νοσοκομεία που λειτουργούσαν στη Γάζα δεν λειτουργούν, 60% των κατοικιών έχουν υποστεί ζημιέ, 80% των εμπορικών κτιρίων και εγκαταστάσεων έχουν υποστεί ζημιέ, και το 68% του συνολικού οδικού δικτύου της Γάζας είναι κατεστραμμένο. Αυτά για την Γάζα για ως απολογισμό, τραγικό απολογισμό, Ε, του ενός ε, του πολέμου που γίνεται εκεί της εισβολής, της δολοφονίας με, που διαπράττει το Ισραήλ εδώ και ένα χρόνο βεβαίως αυτά έχουν προσθεθεί τώρα τα όσα γίνονται στο Λίβανο πάνω στην Ιεμένη και δεν ξέρω τι θα συμπεριλάβει ο απολογισμός όταν έχουμε την απάντηση όπως λέγεται του Ισραήλ προς το Ιράν Ο Φαντάρος ήταν στην Αθήνα, τον ακούσαμε ο, Στην Θεσσαλονίκη υπάρχει το προξενείο και έχει έναν θηραίο εκεί έκανε το ΚΚΕ μια εκδήλωση και κατέβασαν, ξεκρέμασαν όπως λένε το θυρεό. χωρίσαμε σε ένα συμβολικό αποκλεισμό του προξενείου και διατυπώσαμε το αίτημα ότι τα σήματα των φωνιάδων υπερεαλιστών ο λαός τα ξεκρεμάει μα είπαν δεν μπορείτε αποδείξαμε ότι το Ενωμένοι αποφασισμένοι μπορούν να βάλουν φρόνο στον υπεργαριστικό πόλεμο. Συνεχίζουμε μαζικά, αγωνιστικά όλες τις επόμενες ημέρες. Ήταν ένα τρίλεπτο με τίτλο «Η σωστή πλευρά της ιστορίας». Πάμε να ακούσουμε τώρα άλλο. Λέγεται? Α, έλα. Α, τι, έλα. Ναι, σου πω, τώρα ακούγα μια προηγούμενη κόβη που παραβιάζεται. Να σα ακουρατήσω ότι δεν σα βρίσκει στο Soundcloud και στο YouTube δεν έχει διαφημίσει. Το ήχο σύννεφο, ναι. Mm -hmm. και στο εσύ ο Λίνας. Ναι, Ε, περιπτώσει. Στο YouTube, άμα βάλει UBLOCK Origin στο browser, Ublock Origin, θα ακούει UBLOK Origin, Έλα. Τι να βάλει? Στο browser, δηλομετρητή, να βάλει την επέκταση add Origin. Τι είναι αυτό? Ε, άμα το Google Δεν θα μα βγάλει τί. Τί. <Σιναι> δεν τα θέλω αυτά. Μην μα βγάλουν τίποτα ριζιλίκια και ιού και τσόντε. Άμα Είτε... είναι Είτε... όχι ιού, μόνο κόρε. <σχω> εσύ και δεν θα χάσει. Έλα, εκεί μπορεί τα φιλιά. <Σιναι> ναι, καλημέρα. Θέλω να πω πώ μα θεωρούν οι δημοσιογράφοι. Ο πατέρα μου. Αν σ' αφήσω, μπορεί να μιλήσω εγώ. Πού θα πάει. Α, Κυβέρνηση. Μόνος. Του λέει ο δημοσίευμα. Πήρε πρόεδρε, δεν του έχουμε ενημερώσει ακόμα του Έλληνε και το είπαν οι δημοσιογράφοι του Πρεσβίτερουν που μέσα στη μεγάλη Βρετάνια θέλουν να μου το βρείτε να το βάλετε. Μα του λέει αφού δε δάσετε κυβέρνηση, θα χτυπαί τότε. Και του λέει ο δημοσιογράφω του πίσω πει δεν το έκανα νόημα οι δημοσιογράφη, να δείτε τι λαμόγια είναι. Ξέραν όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν στο μεγάλη Βρετνάνια ότι θα πέσει η κυβέρνηση πόσα χρόνια μετά και θα είναι άλλη κυβέρνηση και του λένε πρόσφαλοι δεν το έχουμε ανακοινώσει σε τούτο εδώ τα τούβλα του Έλληνε. Να το λε αυτό στον πατέρα Μπούς, Για να καταλάβει ο Μπούς, δεν ήξερε πώ μας θεωρούν τόσο βλήτα. Τότε το έμαθε κι αυτό. Άλλο τόσο βλήτα, μας θεωρούν εξωγήινοι που του λέμε. Τώρα βγάζει η Χριστίνα Γκόμες. Η Χριστίνα αυτή, Γκόμες, Ελίνα Γκόμες. Τι είναι αυτά, τι έχεις μπλέξει? YouTube, όχι με τους Ιγκλέζες... Σου βγάζει το YouTube Ά, του οκείς και... Δε, και σε πάει από εδώ από εκεί. Ναι όχι. Μετά θα καταλήξεις Ο Taylor Swift ούτε, να ψηφίσεις ούτε, καμάλα. Ούτε. Λοιπόν, συγκεντρώσου, γεια! Ναι! Λέγεται! Μπορεί καμπλάβει να θυμηθείς! Έλα ρε μωράκι! Πού είσαι μωρό μου? Τι θες ρε μαλάκα! Τε μαλάκα, τι γίνεται ρε! Τσακώνουν τα παιδιά στα σχολεία ρε μαλάκα! Και φεύγει ξύλο και τα βγάζουν ευαγγελάτω σαν πρωτήδηση! Φρε ζώα! Εμείς τον 70s και τον 80s. Μην μου κάνεις σύγκριση, εσύ είσαι και μαλάκα τώρα! Μιλάμε στο 70s και στο 80s και βλέπουμε και το σήμερα, τι είσαι! Και θα μου πεις τι τότε? Το τότε σέκανε όπω είσαι τώρα! Εαρχίδια με ακούσυγεί! Α, είσαι διάλογο από το, στον... το χάμο σ Τέλασε παρακαλώ, Δεν ξέρετε τι κάντε στα σεβέ τη. Έχουν καίνεται κεφαλικά σε κύτταρα. δεν σε σκότει το τσουστούρι από τι καταρχήσει. Άσαμε τώρα που θα γαίνει και όλα στη Πάντα ο κόσμο ίδιο ήταν. Εσύ ο... κείμε να ασχολήσει με τον κόλλο. Α τον κόσμο. Με τον κόσμο ασχολούμαι, αλλά ο κόσμο ήταν πάντα ήρθε απλά. Τώρα μια κόμμα να τη πιάνουν τον κόσμο στην Βραζία. Έρχεται με το κινητό κατευθείαν και τον βλέπερο ο κόσμο. Αυτό είναι η διαφορά ρεβλάκε. Βρέ ζώα! Πάντα υπήρχε το μυίν, το ξύλο ή πενταίσει για μην καλύψε. Καλό ένα να υπάρχει καλά κανεί έτσι, να σκληροποηθούν παιδιά φλόροι όλη τώρα πα... μην τον πούμε Δε χοντρό μην τον πούμε αδερφή, αμέσως θα παρεξηγηθεί μην τον πλακώσουν στο ξύλο άλλοι πέντε εξωμοφοβικοί αμέσως κάτι έπαθε ο γιώκα σου έλα σε παρακαλώ τώρα ε καλά τα λες γιατί με πας εκεί που θες πραγματικά γιατί εκεί πάει μόνο του η, αυτή η κουβέντα πάει εκεί ότι και εμείς είχαμε μπούλιν εκεί πάει μόνο λοιπόν άντε και γαμίσου που θα μιλήσω σοβαρά μαζί σου Ναι. Προμαλύτερα, γιατί με πάρθει εκεί που θες, σου παγώ πάγω... ότι... Ήθελα να κάνω το κομμάτι μου, τι ζωή τραβάσεις τώρα. Που να σου γαΐσω, λέω... Ήθελα να κάνω το κομμάτι μου, θα μου το χαλάσεις. Ήθελα να κάνω ηρωϊκή έξοδο. Που Πάτσα με... το κουμπάκι, τέλος, σε κρευρίστηκες, να. Ε, το Δεν με νοιάζει, τώρα είναι μια νέα κουβέντα. Τώρα πες τι θες Καλύτερα που βγαίνουν τώρα και βλέπει ο κόσμο τι γίνεται. Αλλά πάντα γινότανε φίλε και εμεί είχαμε μέσα τα τραβάγαμε κάθε μέρα. Υπήρχαν δύο-τρει κολόβλαχοι μαλάκιε να πούμε. Που πηγαίνανε να πούμε και μα πειράζανε τις κόμενε γιατί ήταν αγάπητοι. Και μα ζημώντασαν δύο-τρει. Και ήσουν α είναι 17-18 με την κομενίτσα σου. Και τι βγάζανε γλώσσε. Και ή πλεονόσουνα, ή έφευγε ή τι έτρωγε. Ένα από τα δυο, μου λε, απλά καλό είναι αυτό που γίνεται, ναι. Αλλά και γιατί ο κόσμος πάντα θα είναι μαλάκας και πουστες και αντί και όταν το είναι αι και, και μια ωραία εκτέλεση Μαρινέλα Αρβανιτάκη Μη του μιλάτε του παιδιού λες τέλης τα υπόλοιπα θα τα πούμε Αύριο γεια σας Kristi gonia kwa tapi Enna bi kroba pano mes I Πάει χρήστο Κυριακίδης Είναι στη δράμα φυσικό. Σηκάνει πολύ ωραία βίντεο ότι το γυροσκόπιο είναι ένα δρανιακό σύστημα. Έχει για τη διαστολή το χρόνο, έχει και για το γορόχρονο. Θέλω για την Παρασκευή να μου βάλετε τον κοσμήτορα χαράλα που σπηρίδη. Στα 10 λεπτά λέγει Ενννεφέλη κούφη. Θα πει ότι οι εξωγήινοι φέραν τον Αδάμ εδώ. Και ότι είχε αφαλό. Πάει να πει ότι γεννήθηκε. Και ήταν η πρωτόπλαστη. Ο, ο Αδάμ και Τι την την έχει κόψει την Ο Αδάμ και. Και... Μετά την έφεραν την Εύα Ποιά Το όνομα πες μου που μήτωρας, να όλοι Ο Αδάμ και Ε δεν με αφήνει να το πω Ο Αδάμ και το Facebook. Ε Facebook. εκτερή το... για φιλοσοφική δεν είσαι Μωρή καύλα στη χαλκίδα που πιάνετε. Στη χαλκίδα? Ναι, έχω έρθει με μια γριά που λέει και ο γυμναστριακό. Ήρθε με μια γριά από την πόλη? Ναι. Δόση γιατί αυτή το χάσει-χάσει. Ναι, ξέρει που πιάνει η χαλκίδα, όχι, ε. Πού να ξέρω, για να δω. Έ, από Αθήνα δεν πιάνει. Να σου πω κάτι, κα... δεν. δεν πω... έχω, έχω Λάρισα. Εντάξει, δεν το λε μακριά, αλλά η Αθήνα παραμένει πιο κοντά. Άκου πώ κάνει, άκου. Η γριά? Όχι, ρε, μαλάκα, για το ραδιόφωνο. Να... Η γριά πώ κάνει έχει σημασία. Να σου πω κάτι. Βάλτε πω... η γριά να σου πει ιστορίε. Τι ψήφισε τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν έχει Πήρε μαλάκα, οι πελάτε τα κόμματα, μπήλαγα. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Ε, σου κάνω πάμπεριγκ, προετοιμασία, να είσαι έτοιμο όταν μπει. Μπορώ να ξεφτυλίσω τον Υπουργό. Ποιον Υπουργό? Το κρατηδάκι. Άκουσα... Καλά, δεν θέλει και προσπάθεια, αλλά αν δεν βάλει να και εσύ το Ιθαράκι. Θέλει να μα βάλει λέει, μια πολύ μεγάλη ταμπέλα αυτοκόλλητη που να γράφει ότι πρέπει να βγάζουμε αποδείξει και να πληρώνουμε. Μπράβο, και ότι έχετε μέσα POS. Ναι, πρόσεξε. Που, που πιάνει το μισό ναι... τζάμπι, που είναι σαν τζάμπι ολόκληρο το αυτοκόλλητο, το ξέρω. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Αυτό το ξέρει όλο ο πλανήτη, όχι όλη η Ελλάδα. Όλο ο πλανήτη το ψεύει. Δεν είμαστε ταξί τη Ουγγάντα, είμαστε ταξί ευρωπαϊκό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Καλά, μη μου ανοίγει το στόμα. Κύριε Μαλάκα. Μη, μη μιλά για το σύνολο. Κύριε έχουμε δει και έχουμε δει. Κύριε Μαλάκα, το 70% των πνεπιβατών μα έχουν μαύρα λεφτά. Έχω αποδείξει να του δώσω 20-30 αποδείξει που του τι δίνει και δεν τι παίρνουν. Αυτό που έχει μαύρα λεφτά, κύριε Μαλάκα, του τη δίνει την απόδειξη και δεν την επέρνει. Να στη σφέρω να Στι τη μούρη, διότι οι άνθρωποι δεν ζουν στην αγορά. Άρα, με λίγα λόγια τι μου λε ότι κάνει ξέρω μαύρου χρήματο στο Ρε σου. ταξίδι. Ο πελάτη που έχει λαμό. Εγώ βγαίνει. Πρέπει να μπαίνει ο πελάτη μέσα, ξέρει κιό είναι που σουμαρισμένο, ωραίο καλό. Βάζει, λε, μπορεί να είναι φοριακό. Βάζει τα μιακή, το βγάζει από δίστει και δεν την παίρνει. Διότι ο άνθρωπο έχει μαύρα λεφτά. Θα πληρώσει με πω ή θα ψητήσει την απόδειξη. Αυτό σου λέει ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι ή μαλλιά. Και συ που είσαι φαίνεται παραμείδα που έχετε μα. Μαύρα λεφτά ότι από κάπου παίρνει μαύρα λεφτά ο κόσμος ρε, Ότι ρε, είχε κατα... το μισθό και είναι και κάτι περισυγούμενα μαύρα που έρχονται και τα έχει στην πάντα. Ρε, μαλάκα, ο μισθωτός... Από το στρώματα βγάλνεε. Τα, τα χανεχάνε από τον κορονοϊό και από ρε, την ρε, κρίση. Ο μισθό συνταξιού θα πληρώσει με κάρτα να ζητήσει απόδειξη γιατί είναι παπάρας τι μου κιόλα. Λοιπόν, να άκου τώρα, να τώρα. δεν για... καταλαβαίνει τι λε. Τι σου λέω σου θα η εμένα τώρα. Ας πει η κυρία να πούμε καμιά κουβέντα σοβαρή Την περιμένω την κυρία Α, εσύ κτήρη, πια βάλτε τα ρήφα από τώρα Αργούνε οι κολόγριες Από τώρα να γράφει Δέκα ώρες θα κατέβει τη σκάλα, δεν κατάλαβα Τι πέρα να πήγες στο γοφό σου Σε γαμίσανε χτες το βράδυ πάει Ο κόλος ουροδάνι πάει πω, Θα σου πω μια άλλη μέρα γιατί θα πάμε χρόνο Για την ταμιακή ρε Ναι, περιμένω, πώς και πώς Έλα <στολίσεις> Εγώ εμένα, ποιο είναι Εγώ είμαι Α, μωρί δεν σε καταλάβω, τσες, εσύ είσαι τελικά ναι. Να. Γιατί κάθε χρόνο εκεί στον κόμμα πάει και χειρότερα η κατάσταση με τα ρέστα Με τα ρέστα ε, Ναι, ναι, δεν έχετε ρίξει θεωρία και βοηθυντική τίποτα Γιατί κάνουμε πόσο ώρα να πάρουμε τέτοιες φουλάκια και δύο μπήρες Επειδή δεν έχει ρέστα Όχι, Να πάρετε κιλό αριθμό σου βλακίων για να καλύπτει δεκάρικο, α πούμε. Ορίστε, ναι, το δεν βγαίνει. Ένα, έκανε φέτος. Ε, αυτή φταίνε τότε. να το πεις κάτι άλλο. Έπρεπε να είναι σαν το στρατό, δώσ μου δεκάλεπτο για να σου δώσω σουβλάκι. Το θέμα να το εμπεδώσουν όλοι. Δεν θέλω να το εμπεδώσουν, oh. δεν θέλω να το εμπεδώσουν,